Το 1966 η γερμανοεβραία φιλόσοφος Χάνα Άρεντ παρακολούθησε τη δίκη του ειδικού επί των μεταφορών Εβραίων για εξόντωση Άντολφ Άιχμαν, ο οποίος συνελήφθη στην Αργεντινή και καταδικάστηκε στην Ιερουσαλήμ ως μαζικός δολοφόνος. Η Άρεντ μελέτησε τα πρακτικά, αλλά και τη βιογραφία για το ολοκαύτωμα και τις των Ευρωπαίων Εβραίων και έγραψε το σπουδαίο βιβλίο «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί εγείρει το ερώτημα περί της ηθικής ευθύνης, καθενός προσωπικά δηλαδή, και εξετάζει τους μηχανισμούς που ακυρώνουν τη δυνατότητά μας, συνεπώς παραγράφουν την υποχρέωσή μας να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Γιατί όντως η δίκη του Άιχμαν περιείχε μια αντίφαση. Ένα ποινικό δικαστήριο που εξ ορισμού καταλογίζει προσωπική ευθύνη, αντιμετώπιζε μιαν υπόθεση όπου το ουσιώδες ήταν η διάχυση της ευθύνης, η απορρόφησή της από ένα βάναυσα ερμηνευόμενο raison η απώλεια των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οποιαδήποτε ευθύνη αναλαμβάνεται. Αυτό δεν σήμαινε φυσικά πως ευθύνη δεν υπήρχε. Επομένως, πώς να την ανασυστήσουμε. Δικονομικά, το ερώτημα αυτό, διαπλέκεται με το εξής συναφές σε ποια νομικά ανεγνωρισμένη κατηγορία εγκλημάτων εντάσσονται πράξεις για τις οποίες η Άρεντ έπρεπε να επινοήσει τον νεολογισμό διοικητικά εγκλήματα ως προς ποιο νομικό στάτους εκδικάζονται αλλά η Άρεντ δεν σταματά στη δικονομική ήθη την αξιοποιεί και αναδιατυπώνει το ερώτημα ω εξής τι ρόλο έπαιξαν Πρώτον, το δεδομένο ότι η λόγοι του Χίτλερ ίσχυαν μάλλον ως νόμοι παρά ως διαταγές. Και δεύτερον, η πρακτική των Αζί να ξαναβαφτίζουν τα πάντα με αθώα και νοφανή ονόματα. Διευκολύνθηκε ίσως η συνείδηση να μην συνδυάζει τις πράξεις με το ηθικό βάρος τους. Μάλλον, γιατί μόνο αν είχε αποκοπεί από τη συνείδησή του θα έδινε ο Άιχμαν την εντύπωση και το χειρότερο θα το εννοούσε πως σχεδόν δεν είχε επίγνωση των πραξεών του. Με δύο απλοϊκά λόγια, η Άρεντ αναλύει το άλοθη εκτελούσα διαταγές εις τα εξών συντίθεται ακόμη. Συντίθεται ακόμη και όταν δεν έχουν δοθεί ρητε διαταγές. Η Άρεντ προσπαθεί να κατανοήσει πώς ένα άνθρωπος συνηθισμένος, κοινότοπο, έγινε ο δολοφόνος 6 εκατομμυρίων και μάλιστα δίχως να πάψει ο ίδιος να αναγνωρίζει τον εαυτό του όπω πάντα συνηθισμένο και κοινότοπο και απαντά η θριαλίδα ήταν η βαναλιτέ του κακού το κακό διαχύθηκε λέει η Άρεντ διά του κομφορμισμού μια συμπεριφορά προδήλωσε εγκληματική γενικεύτηκε όταν εμφανίστηκε ως κοινότοπη και οι νοικοκυρέοι κλήθηκαν όχι να παραβούν τον εαυτό τους, αλλά να συμμορφωθούν, να επενδύσουν στη συμβατική, προφανή ομοιότητα με όλους γύρω τους. Αυτή η τυπική ομοιότητα ήταν ο εαυτός τους. Συνεπώς, το να τίνουν ευίκο στο κήρυγμα κατά της ετερότητας εν γέννη, κατά τσιγκάνων, εβραίων, πολωνών, κομμουνιστών, ομοφιλόφιλων, ήταν η μόνη φυσιολογική στάση. Περιούσιος λαός, διαλεγμένος για να εξοντωθεί, ήταν ο άλλος, Σιλίβδιν. Από αυτή την άποψη, ναι. Τα εγκλήματα που διέπραξε ο ναζισμός, ήταν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Διερωτάτε εντούτης Άρεντ; οι πολίτες της ναζιστικής Γερμανίας δεν παρέβησαν παρόλα αυτά τον πρώτο εαυτό του. Μόλις χθε. Το μηχανισμό συμμορφωσής τους τον ενεργοποιούσε η παλιά καλή χριστομάθεια ουφωνεύσεις και τα λοιπά. Δεν παρέβησαν την εντολή. Ασφαλώς, λέει η Άρεντ. Αλλά αυτή η παράβαση έμεινε ακατανόμαστη. Όχι επειδή δεν μιλούσε κανείς για αυτήν, αλλά επειδή της έδωσαν άλλο όνομα, ακριβώς το όνομα της συμμόρφωσης. Όνομα που ισοδυναμούσε με αθώωση κάθε εγκλήματο. Η συνίδηση λειτουργήσε μονόδρομα, προς τα εκεί όπου το άτομο έχανε τη δυνατότητα να εκφέρει ηθική κρίση και αναγνώριζε το δίκιο της πράξης του στη δυνατότητά της να αντικαθρεφτίζει τις πράξεις των άλλων. Δεν μπόρεσε να δημιουργήσει εξαιρεσει γιατί ο κανονισμός ήταν η δεύτερη φύση της, όπως συμβαίνει ούτως ή άλλως με τη συνείδηση των αγανακτισμένων νοικοκυρέων. Bye. <laughs> Μέρας του 2001, Στι 24 Ιουνίου, ο 16χρονος Οδυσέας Τσενάη βαφτίστηκε χριστιανός. Ορθόδοξος υποθέτω. Στην εφημερίδα της επομένης, όπου βρήκα την είδηση, διάβασα ότι αποφάσισε να γίνει χριστιανός γιατί ακριβώς το μήνυμα του χριστιανισμού είναι η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Και ότι σε ερώτηση, εάν εξακολουθεί να επιθυμεί να κρατήσει την ελληνική σημαία, απάντησε ότι αυτό ισχύει πάντα. Ναι, σωστά καταλάβατε. Πρόκειται, όπως αβρά υπενθύμιζε και το ρεπορτάζ, για το μαθητή, η υπόθεση του οποίου, πριν από λίγο καιρό, είχε διχάσει την ελληνική κοινωνία στο γνωστό θέμα με την ελληνική σημαία στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Ο νεαρός, που ζει με την οικογένειά του στη Νέα Μηχανιώνα Βάση βαθμολογίας μπορούσε να παρελάσει κρατώντα το σύμβολο του έθνους. Αλλά η αλβανική καταγωγή του προκάλεσε αντιδράσεις με αποτέλεσμα να του ζητηθεί να παραχωρήσει τη θέση του σε Ελληνίδα συμμαθητριά του. Τέλο του ρεπορτάζ. Αυτός λοιπόν ο νεαρός που θα φοιτήσει τη νέα σχολική χρονιά στην πρώτη ηλικίου αποφάσισε ο ίδιο, το ρήμα χρησιμοποιείται δύο φορέ στο ρεπορτάζ, αποφάσισε να ασπαστεί το χριστιανισμό και πνευματική του γονή στο μυστήριο που τελέστηκε, ήταν ποιοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο γνωστός δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφιλόπουλος και ο εκδότης Οδυσέας Χατζόπουλος, που ίσως να μην είναι τόσο γνωστός, επεξηγώ λοιπόν εδώ ότι του οφείλουμε με τη της του επίπεδου εκδόσεις κάκτος, ιδιαίτερα όμως την έγκυρη, βασισμένη στην εργασία φιλολογικής ομάδας αγνώστων λοιπόν Έλληνε που η ποιότητά της παρηγορεί και εμένα και κάθε σωστό χριστιανό. Ωραία, λοιπόν. Διάβασα το ρεπορτάζ. Αλλά τι ακριβώς πληροφορήθηκα. Φαινομενικά, ψαχνό τη είδηση είναι η μεταστροφή του Οδυσσέα. Τα άλλα είναι, ας πούμε, πραγματολογικά στοιχεία. Οπότε, οφείλω να σοπάσω. Αλλιώς κάνω και εγώ τον Οδυσσέα σάκο του μπόξ, αμφισβητώ το δικαιώμα του να αυτοπροσδιορίζεται δεν πρέπει καν να διατυπώσω υποθέσεις σχετικά με το τι έγινε με την καρδιά του. Ο τρόμος που βλέπω να φωλιάζει εκεί, η ανάγκη του παιδιού να μην ξαναζήσει προπυλακισμό, να φυλαχτεί από το πλειοψηφικό κύμα της πόλης του, της χώρας του, πώς μπορώ να αποδείξω ότι δεν είναι δικές μου προβολέ. Δέχομαι λοιπόν, χωρίς επιφύλαξη, ότι ο νεαρός, όπως και τόσα άλλα αλβανάκια που ξέρω γεννημένα εδώ, ελληνόγλωσσα Θέλει να ενταχθεί πλήρως στην κοινωνία όπου ζει. Και απλώς αναζήτησε τρόπο σωστό, συμβατό προς τη διάχυτη οτροπία γιατί αυτή θα επικυρώσει την ενταξή του, και τον υιοθέτησε εκ καρδίας. Δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω, ο Οδυσσέας αυτή τη στιγμή που μίλαμε είναι ειλικρινής χριστιανός. Εδώ όμως δένεται δύσκολο κόμπο, γιατί... Προκειμένου να περιφουρήσω την αξιοπρέπεια του Οδυσσέα και καθενός μας, καλούμε να παραστήσω τον Ηλίθιο. Να κάνω πως δεν διάβασα πρώτα ότι πρόβλημα ήταν η αλβανική καταγωγή του παιδιού και έπειτα σαν να διάβαζα τη λύση στο πρόβλημα της καταγωγής ότι το παιδί βαφτίστηκε. Καλούμε να πιστέψω ότι τάχα το ρεπορτάζ διηγείται μια μεταστροφή ενώ αποκαλύπτει τους απαράβατους όρους της Όσα αυτονοήτως ζητάμε εμείς, πατενταρισμένοι Έλληνες, από κάθε Οδυσσέα, ώστε να τον αναγνωρίσουμε δικό μας. Το ψαχνώ, λοιπόν, του ρεπορτάζ. Είμαστε εμείς. Είναι η χειδαιότητα να προβάλλουμε στη συνείδηση του άλλου τη μισαλωδοξία μας, που κατά αυτόν τον τρόπο καθίσταται μη αποδείξιμη και τίθεται στο απειρόβλητο. Τοποθετούμε τους ομοίρους μπροστά. Πυροβολήστε και θα χτυπήσετε τον Οδυσσέα. Ο ρατσισμό όπως και η σκέτη βλακεία άλλωστε, πριν αφρίσει, πριν εκδηλωθεί με στυλιάρια, ασκεί ακριβώς μία αποδείξιμη βία. Πλέκει το αυριανό συρματόπλεγμα γύρω από τον γέτο με γυρλάντες χαζές. Μου υπενθυμίζει απλώς πω η διαφορά είναι μολυσματική, ίσως κάτι για ξεμάτιασμα, και αυτό είναι όλο. Σιγά σιγά όμως το παιχνίδι χοντρένει. Το μυστήριο τη βάφτιση γίνεται τόσο ανεξιχνίαστο ώστε κάποιο μπαίνει στην Κολυμπήθρα Αλβανό, όχι μουσουλμάνος, Αλβανό και βγαίνει Χριστιανό, άρα Έλλην. Και το νερό τη Κολυμπήθρα θολώνει τόσο, ώστε όταν εισέρχεται κάποιο που υπέφερε από έλλειμμα αγάπη και την ψάχνει απεγνωσμένα εκεί όπου του λένε πω διατίθεται, κάποιο που θα έκανε ό,τι ξόρ και χρειαζόταν για να την επαναφέρει στην ψυχή 11 εκατομμυρίων παραδοσιακά φιλόξενο συμπολιτών του, εμεί βλέπουμε πω βαφτίζεται επειδή ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης. Ωστε δεν ήσαν χριστιανοί ο ή λιτσάρισαν τον νεαρό ή το δώρο της αγάπης ανταλλάσσεται μόνο μεταξύ χριστιανών. Αλλά για την φλιαρούμε. Το ψαχνό του ρεπορτάζ είναι απλούστατα οι Αυτή Αυτοί τα λένε όλα. Ο ένας παρίσταται για να τηρηθεί το εθνικό Σαβουάρ -βίβρα. Αφού η Παναγία ευλόγησε τα όπλα μας στο γρανικό, Ανταποδίδουμε την επίσκεψη δια αντιπροσώπου των αρχαίων ημών προγόνων. Ο κρίσιμο γνωστό όμω είναι ο άλλο. Καταρχά, διότι τη βαπτήσεω προηγείται κατήχηση, η οποία πρέπει να γίνει σωστά. Έπειτα, είναι καιρό να δούμε και κανά βαπτήση στην τηλεόραση. Όχι ολο τη μάνα που κρατά τη φωτογραφία του μόλι πεθαμένου εξάχρονου σε εθνικό δίκτυο. Το βασικό έντο είναι να εξασφαλίσουμε ολοκληρωμένο εξελινισμό. Χρειάζεται λοιπόν να εμφανιστεί εν είδη Λούμπεν περιστεράς το πνεύμα που εμφορεί τους Έλληνες Ορθόδοξους τηλεθεατές. Το πνεύμα που θα εξαλείψει τις διαφορές τις οποίες ακριβώς εγκιάτε το πολίτευμα. Αλλά και όσες διαφορές κρύβει η ψυχή κάθε Αλβανού, κάθε σκυλάραπα, κάθε Νόσμας.